Στίχη 13-17 Ο Ματθαίος Μαθητή του Χριστού. 13. Και βγήκε πάλι νοησού από τον οίκον ει την παραλίαν, και όλο ο λαός ήρχε το προσαυτόν και του εδίδασκε. 14. Και καθώ διέβαινε, είδε τον Λεβίν των Ιών του Αλφαίου να κάθεται στην τράπεζα τη πράξου των φόρων και του λέγει: Ακολούθημε, και εκείνο εσηκώθηκε τον οικολούθησε. 15. Και όταν αυτό το καθισμένοι στην τράπεζα του φαγητού, μέσα στην οικία του Λεβή, συνέβη να κάθονται και πολλοί τελώνα και αμαρτωλοί μαζί με τον Ιησούν και του μαθητά του. Και ήσαν εκεί τόσοι, διότι κατά την ώρα τη προσκλήσεως του Λεβί παρευρίσκοντο πολλοί οι οποίοι κυκολούθησαν τον Ιησούν, ή στο σπίτι του Ματθαίου και έλαβαν μέρο στην τράπεζα. 16. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τον είδαν να τρώγει μαζί με τους του τελώνα και αμαρτωλού, έλεγαν στου μαθητά του Πώς συμβαίνει να τρώγει και να πίνει ο διδάσκαλός σας μαζί με τους αμαρτωλούς. 17. Και όταν ο Ιησούς ήκουσε ταύτα, λέγει σε αυτούς, δεν έχουν ανάγκη οι ατρού υγιής, αλλά εκείνοι που έχουν άσχημα στην υγεία τους. Δεν ήλθα στον τον κόσμο για να καλέσω εκείνους που έχουν την ιδέα ότι είναι δίκαιοι, αλλά του αμαρτωλούς ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν.